Ελληνικά παραμύθια Το σοφό κοριτσάκι Μια φορά και έναν καιρό Σε ένα μέρος όπου τα άλογα θεωρούνταν ένα σημάδι ευημερίας Δύο αδέλφια ζούσαν ο καθένας στο σπίτι του με το δικό του πλούτο Ο Ντίμιρο ήταν ο πλούσιος αδελφός Και ο Τζέρικο ο φτωχός Έλα Τζέρικο Αλλιώς δεν θα φτάσουμε πριν τη δύση δύο αδέλφια πήγαιναν σε μια μεγάλη εμπορική έκθεση που συνέβαινε στην πόλη. Όπως έφευγαν ήρθε η κόρη του Τζέρικο. «Σε παρακαλώ πατέρα, άσε με να έρθω». «Είναι μακρύς ο δρόμος καλή μου και θα κουραστείς». «Πάντα ήθελε να δω την πόλη. Σε παρακαλώ πατέρα μου, σε παρακαλώ». Για όνομα του Θεού. Άσε το παιδί να έρθει και πάμε. Θα είμαι φρόνιμη πατέρα. Το υπόσχομαι. Άντε, άντε. Καλά. Ανέβα, ανέβα. Ταξίδευαν όλη την ημέρα και το βράδυ ήταν πολύ κοντά σε μία πόλη. Ας βρούμε ένα μέρος να ξεκουραστούμε τη νύχτα και το πρωί πάμε στην πόλη! Φαίνεται να υπάρχει μία καλύβα εκεί! Αλήθεια! Πάμε! Δεν είναι καλύβα! Σταύλος είναι! Είναι μια χαρά για να περάσουμε τη νύχτα! Δείτε! Υπάρχει άφθονο νερό και φαγητό και για τα άλογα! Τι ωραίο μέρος για να περάσουμε τη νύχτα! <laughs> Ωραία! Ας φάμε για βράδυ και να πέσουμε για ύπνο! Έτσι, οι τρεις τους έκαναν το σταύλο σπίτι τους για τη νύχτα. Το επόμενο πρωί... Ξύπνησαν και ετοιμάστηκαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. «Έλα Νόρα, πρέπει να φύγουμε!» «Έρχομαι, πατέρα!» «Τι ήταν αυτό!» «Κοίτα!» «Γέννησε μήπως το άλογό μας αυτό το πουλάρι!» «Αν το είχε γεννήσει το άλογό σου, το πουλάρι θα στεκόταν δίπλα της!» «Αλλά έχει έρθει στο δικό μου!» Θεία, πώς μπορεί να γεννήσει ένας επιβίτορα. Αυτό είναι αλήθεια αδερφέ μου και μάλιστα μοιάζει με το δικό μας άλογο! Έχεις δίκιο! Δώσ' του λίγο νερό και φαγητό και μετά δώσ' το μου! Μαδερφέ, Μα, τα άλογα δεν έρχονται σε εκατό χρώματα! Ίσως το πουλάρι να χάθηκε στο δάσος και να ήρθε στον επιβίτορά μου! Δεν νομίζω το αλογός σου να είναι η μαμά του, θα είχε πάει κατευθείαν δίπλα του. Από τη στιγμή που ήρθε δίπλα στο δικό μου, μου ανήκει. Βλέπεις αδερφέ μου. Αν βλέπω. Έτσι, τα δύο αδέρφια διαμάχησαν για το ποιος πρέπει να κρατήσει το πουλάρι. Τελικά, η νόρα είχε μία ιδέα. Γιατί να μην πάμε στην πόλη Εκεί δεν μένει ο σοφό βασιλιάς Ας πάμε σε αυτόν Και να ζητήσουμε από αυτόν να αποφασίσει Έχει δίκιο αδερφέ μου Ναι Η κόρη σου σίγουρα είναι πολύ πιο έξυπνη από σένα Πάμε Έφτασαν στις πύλες της πόλης Ενώ το αδέλφια μιλούσανε με τους φρουρούς Η Νόρα διάβαζε μια πλακέτα Με μια φωτογραφία ενός κλέφτη Που είχαν βάλει σε ένα κοντινό δέντρο η πλακέτα έγραφε «Κλέφτης, όποιος πει στο βασιλιά που βρίσκεται, θα πάρει μία αμοιβή εκατόδου δουκάτων. Τα αδέλφια είπαν στο βασιλιά τα πάντα. «Θμμμ, εσύ τι λες?» «Είναι πολύ δύσκολο, υψηλότατε. Αν το ήταν η μητέρα του, τότε το πουλάρι θα έπινε το γάλα της». Αλλά δεν ανήκει ούτε στον πλούσιο, αδερφό. Απλά καυγαδίζει λόγω της απληστίας του. Έτσι κι έχει αρκετά άλογα και μπορεί εύκολα να αφήσει τον καημένο τον αδερφό του να έχει το πουλάρι. Λοιπόν, λοιπόν, για να δούμε αν τα αδέρφια είναι πλούσια ή φτωχά, λόγω τύχης ή λόγω της ευφυΐας τους. Τι σκοπεύετε να κάνετε ψηλότατε, όταν η λογική αποτυχάνει, η Σοφία μας βοηθάει πάντα. Ας δούμε ποιος από αυτούς τους αδελφούς είναι σοφός. Λοιπόν, μιας και το πουλάρι δεν ανήκει σε κανένας σας, θα σας κάνω μία ερώτηση. Όποιο μου αρέσει περισσότερη απάντηση, θα κρατήσει το πουλάρι. Έτσι, ο βασιλιάς έκανε σ' αδέλφια μία ερώτηση. Ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο... Ποιο είναι το πιο απαλό πράγμα στον κόσμο Και ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο Όλοι σοκαρίστηκαν από την παράξενη ερώτηση του βασιλιά Περίμεναν με ανυπομονησία τις απαντήσεις που θα έδιναν τα αδέλφια Ο Δημήτρης σκέφτηκε ότι αν επενούσε το βασιλιά στην απάντησή του Θα τον ευνοούσε Οπότε απάντησε Λοιπόν, αυτό είναι εύκολο υψηλότατε! Τι μπορεί να είναι γρηγορότερο από το άλογό σας, μεγαλειότατε! Τι μπορεί να είναι πιο απ από το κρεβάτι σου, αρχοντά μου! Και τι μπορεί να είναι πολύτιμότερο από τον πρίκι πάσας! Ποια είναι η δική σου απάντηση, Τζέρικο? Ο Τζέρικο ήταν ένας απλός, έντιμος άνθρωπος. Δεν ήξερε πώς να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφα με ωραία λόγια, άρα δεν ήξερε τι να πει... Υψηλότατε, ο άλλος αδελφός δεν έχει καν απάντηση. Αλλά το να μην έχεις απάντηση είναι καλύτερο από το να έχεις μια ψεύτικη και ανέτοιμη. Ας περιμένουμε ένα λεπτό. Η νόρα σκεφτόταν πολύ. Ήθελε να δώσει μια ειλικρινή απάντηση και ξαφνικά τις ήρθε μια ιδέα. Με συγχωρείτε, Υψηλότατε. Μπορώ να απαντήσω στη θέση του πατέρα μου. Ε, σίγουρα, γιατί όχι. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, μεγαλειότατε. Δεν ξέρω πραγματικά τι σωστές απαντήσεις, αλλά κρίνοντας από αυτά που έχω δει στον κόσμο, το γρηγορότερο πράγμα στον κόσμο είναι ο άνεμος. Είναι τόσο γρήγορος που μπορεί να δημιουργήσει μια καταιγίδα και να καταστρέψει τα πάντα στο δρόμο της. Και το πιο απαλό πράγμα στον κόσμο πρέπει να είναι ένα παιδικό φιλί. Όπως με φιλάει το πουλάρι το πολύτιμότερο πράγμα στον κόσμο πρέπει να είναι η ειλικρίνεια αλλιώς δεν θα ανακοινώνατε την αμοιβή των 100 δουκάτων για πληροφορίες για έναν κλέφτη <Και>, Μπράβο, μπράβο Τζέρικο η κόρη σου είναι πραγματικά πολύ σοφή και ειλικρινής Είμαι ευχαριστημένος με την απάντησή της δεν σου δίνω μόνο αυτό το πουλάρι αλλά 100 άλογα και 10.000 δουκάτα αμοιβή και όσο για σένα, Ντίμιρ, θα μπορούσες να ήσουν γενναιόδωρος, αλλά επέλεξες να είσαι κακός. Η κακία μπορεί να σε πάει τόσο μακριά, αλλά οι μακροχρόνιε ανταμοιβέ έρχονται ειλικρίνεια. Ας γίνει το μαθημά σου. Καταλαβαίνω, υψηλότατε. Ευχαριστώ, αρχοντά μου. Είσαι πραγματικά ευγενικός. Και έτσι είναι. Μπορούμε να ξεγελάσουμε τους άλλους, αλλά δεν θα πάμε μακριά. Οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αλήθεια, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια ευχάριστη και πλήρη ζωή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και σοφοί.